Stop bar Stop bar Stop baklava Bar campeón místico de en el bus nos hasta four Volví Στο μπακλαβά Δεν τον το, το μυαλό τσίου, το, Εκεί ψηλά Στο μπακλαβά Να νέο παιδί Ο οποίος τον βρήκε Και του ζήτησε να συνηγορήσει Στην αλλαγή φίλου επειδή ανέβηκε. Στον μπακλαβά. Και του τόπο ένα εξογίνο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Εννοείται πραγματική, δεν τον αμφισβητή κανεί. Πλέον είναι Μακλαβά. Δεν είναι ο μυτό που τον έχουμε μάθει. Εμεί που κατοικούμε εκεί και ακουμπάμε στον μιμητό έχουμε παίξει, έχουμε κάνει τα πάντα. Λέγεται Μακαλαβά από τη φωτιά προχθέ. Τον χαρακτήρισε έτσι ένα συνάδελφο δημοσιογράφου γιατί έτσι του τον είπανε από, το, από την πυροσβεστική ότι έχει πτυχώσει. Και Χωάνε λέει ο ημιτό, σαν δεν κατάλαβα ποτέ την παρομοίωση, δεν έχει σημασία. Κατεγράφει, έμεινε ο μπακλαβά. Βγαίνει και ο πρόεδρο των τεχνικών τη ΔΕΗ την επόμενη μέρα και λέει ότι ήταν ένα πουλί που φταίει για όλα αυτά. Γιατί άρπαξε το πουλί μέσα στο, στη δεδέα στην εγκατάσταση και βγήκε έξω και άρπαξε και το δάσο. Μετά άρπαξαν και τα σπίτια, άρπαξαν και οι άνθρωποι. Και καταλάβαμε ότι φταίει το βουνό που μοιάζει σαν και το πουλί που πετάει όπου Δεν φταίει κανένα άλλο σε αυτόν τον τόπο. Ούτε κυβερνήσει, ούτε πυροσβεστική υπηρεσία, ούτε οργάνωση, το συντονισμό. Τίποτα από αυτά. Το πουλί τσίου ή χωρί τσίου και ο μπακλαβά. Αυτά τα δύο φταίνουν. Τώρα, η παρομοίωση με μπακλαβά δεν είναι άστοχη, γιατί αν έχετε αποπειραθεί έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε μπακλαβά και σα αρπάξει με στο φουρνό, δεν σώζετε αυτό με τίποτα. Άμα κάει ο μπακλαβά, βγαίνει μαύρο, δεν τρώγεται, δεν σώζεται. Οπότε ίσω να υπάρχει ένα δίκαιο για όλα αυτά, αλλά για να καταλάβουμε ακόμη κι εσεί που δεν έχετε ακούσει. Τι έχει συμβεί να ακούσουμε τον κύριο Μανιάτη αυτός είναι ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ που την επόμενη μέρα της καταστροφής για άλλη μια φορά στον ημιτόμπα κλαβά στη Βούλα αυτή τη φορά ε, βγήκε και χαρακτήρισε το μας είπε, μας είπε δεν χαρακτήρισε, μας είπε για το πουλί. Η φωτιά που δημιουργήθηκε αν δημιουργήθηκε από τον υποσταθμό εκεί που ανήκει στο ΔΕΔΗΕ είναι από εξωγενή παράγοντα. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε ένα πουλί... αυτό δημιούργησε το πρόβλημα στον υποσταθμό που πήρε φωτιά και μεταφέρθηκε έξω από τον υποσταθμό το το το το το Αυτό δεν το ξέραμε τώρα, το πουλί τι έκανε Αυτό δημιούργησε το πρόβλημα και Γελάτε. πήρε φωτιά τα φτερά του και πέφτοντας το πάμε έξω- πάμε φυλακοί! έξω από το χωρό Ορίστε Αυτήμα να το πάμε φυλακοί λέω το πουλί <laughs> Μα συγγνώμη κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε. Εγώ δεν το ήξερα μέχρι τώρα. Πρώτα φορά τα ακούω αυτό. Μπορεί να είναι μια γνώση που την πολύ. Μπορείτε αυτό όμω να, να, να ενημερωθείτε, να συζητήσετε με του υπεύθυνου τη πυροσβεστική, που θα βγάλουν και τα ανάλογα αποτελέσματα του πώ προήλθε η φωτιά και τι ακριβώ εκπέμπει. Ελπίζω οι να μην βγάλουν πόρισμα που να λέει δημιουργά. ότι φταίει ένα πουλί. Κύριε Μανιάτη, το εύχομαι πραγματικά. Περιμένουμε το πόρισμα. Έχει βγει, φταίει το πουλί, δεν ξέρω, αλλά τα λέει με μια τέτοια σιγουριά ο πρόεδρο των τεχνικών τη ΔΕΗ. Και το είπε έτσι τόσο άνετα, ότι φταίει να πουλεί για όλο αυτό που συνέβη εκεί πάνω. Εφνηδιάστηκαν οι δημοσιογράφοι και Χριστίνα Βίδου και ο Κώστας Παπαχλημίτσιο που κάνουν την εκπομπή στην ΕΡΤ και τον ρωτούσαν συνεχώ τι γίνεται με το πουλί. Είναι καινούριο αυτό, δεν το ξέρουμε. Και ε, στο άλλο παράθυρο, γιατί σε αυτόν τον τόπο, ε, μετά από κάθε καταστροφή και κατά τη διάρκεια τη καταστροφή, θα βγει κάποιο, δεν έχει σημασία ποιο είναι, συνδικαλιστή, υπουργό, βουλευτή, δημοσιογράφο, θα πει κάτι και αλλάζει όλο το τοπίο. Και μετά πρέπει όλοι, πρέπει ή αισθάνονται την ανάγκη όλοι, να παίξουν σε αυτό το αλλαγμένο τοπίο. Λέει ο Μανιά τη εδώ ότι φταίει πουλί. Είναι στο άλλο παράθυρο ο Δήμαρχο Γλυφάδας ο κ. Παπα-Νικολάου, και αρχίζει τι απλέ ερωτήσει. Άλλο λέω, αν δίκυση, το σενάριο με το πουλί, πουλί ευσταθεί που λέτε, ποιο θα το σβήσει το πουλί, ο δεν πρέπει να το σβήσει, ο Δεδιέ δεν πρέπει να έχει λάβει υπόψη του ότι μπορεί να έρθει να πουλί και να καεί. Βάζει το ελεύθερο πουλί. Kaika, pati so i kosi fotjes. Ja ma gustado angayes. Apo de vie, de vie, de Θα το βρίσκοντο πουλί. Ο αδμή δεν πρέπει να το βίσει. Ο Δηέ δεν πρέπει να έχει λάβει υπόψη το ότι μπορεί να έρθει να πουλί και να καεί. Και τέθη το ερώτημα μετά τη διαπίστωση παρατήρηση του Μανιάτη ότι φταίει το πουλί. Ποιο θα σβήσει το πουλί. Ο Δήμαρχο Γκληφάδα. Έφερε αυτό το ερώτημα στα παράθυρα. Σακώθηκε πάει επιπτώνο και με τον άλλο Δήμαρχο δίπλα της Αργυρούπολης γιατί είναι στο σπάει όλοι μαζί και η Λύπο είναι στο σπάει. Δεν τα βρίσκουν, δεν είχαν καθαρίσει παλιτά οικόπεδα. Οι δέοι, τα γνωστά που συμβαίνουν από τον καποδίστρια και μετά. Όχι τον νόμο, τον κυβερνήτη. Που όταν γίνεται κάτι, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και πάντα ένα καθάριστο οικόπεδο. Μια γιαγιά που άναψε να μαγειρέψει κάτι φακές στην ηλία. Κάποιο που βγήκε να κάψει κάποια ξερά χόρτα. Και τώρα το πουλί. Είναι καινούργιο όλο αυτό. Έρχεται και το πουλί, φταίει για όλα αυτά. Και ενώ ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι, πήγαιναν όλα τόσο άριστα, βρέθηκε ένα πουλί και έκανε την καταστροφή στην βούλα γλυφάδα. Στα νότια του Μπακλαβά, του ημικτού δηλαδή. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Ποιο το λέει, Ο κύριο Τηλιανίδη, καμιά δεκαριά μέρε πριν είχε δώσει συνέντευξη και μα είπε αυτό. Ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Φέτο ενισχυόμαστε σε περισσότερα εναέρια μέσα. Θα έχουμε περισσότερα, πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά εναέρια μέσα. Ωραία. Είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Η φωτιά μπήκε στι αυλέ του πιόνου. Μα Οπότε, αυτό, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ είναι, ίσια ίσια ίσια είναι μέσα. Είναι. Μα δεν είναι απειλητικά, ίσια. είναι μέσα. Αλλά θα έχουμε και στρατό με περίπουλα φέτο. μαζί με τους πυροσβέστες και άλλους ε, από τις δραστικέ υπηρεσίες που αυτή η αύξηση περί θα μας βοηθήσει να έχουμε τον έλεγχο Και να αντιδράσουμε στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό, αν είναι δυνατόν, που εμφανίζεται η πυρκαγιά. Πάντα κάτω, στον Άγιο Νεκτάριο, είχαμε δύο οχήματα και πυροσβέστε που ήταν στεμπάι. Αυτή τη χρονιά δεν του είδαμε. Αν ήταν εδώ, θα μα είχαν σώσει. Είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, 6-7 ώρε μετά τη φωτιά να γέγεται έτσι. Είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Το σπίτι έχει γύρω-γύρω Του είχαμε ειδοποιήσει δύο χρόνια νωρίτερα να έρθουν να, να καθαρίσουν, να αποψηλώσουν. Τίποτα δεν κάνανε. Και να και αυτή 20 χρόνια! Είμαστε και προετοιμασμένοι. Ήρθα εδώ πέρα και βλέπω πάλι τα ίδια. Δύο χρόνια είναι έχουμε πάρει πότε θα του ήταν που ήταν να φτιάχτε, δεν το Ένα δρόμο, ένα οικόπεδο, ένα αυτοκίνητο, ένα πουλί. Ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι. Πήγαιναν όλα τόσο καλά. Θέλει τα... ο κύριο Στυλιανίδη. Έχει και την περσινή εμπειρία που έκαψε εκατομμύρια στρέμματα. Και με βάση την περσινή εμπειρία, όπω είπε ο ίδιο, κινούμαστε φέτο. Και ξεκίνησε η σεζόν εδώ στην Αττική πολύ ωραία. Ξεκίνησε άριστα. Αν δεν ήταν το πουλί, δεν θα είχαμε κάνει και το τεστ να δούμε πόσο άριστα είναι τα πράγματα. Τα είπα αυτά ο Αλλά έπρεπε να μα πει ότι είμαστε προετοιμασμένοι και ο κύριο Οικονόμου, κυβερνικό εκπρόσωπο. Καθώ βρισκόμαστε στο ξεκίνημα τη αντιπυρική περίοδου, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να προστατέψουμε του ανθρώπου, τι περιουσίε του, αλλά και τι κρατικέ υποδομέ και τον εθνικό μα πλούτο. <Συκλή> Πραγματοποιούνται εκτενεί προληπτικοί καθαρισμοί σε ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα και σε περιοχέ που συνορεύουν με αρχαιολογικού χώρου, διανοίγονται αντιπυρικέ ζώνε, συντηρούνται δασικοί δρόμοι. Όλα αυτά με μια συνολική χρηματοδότηση πάνω από 72 εκατομμύρια ευρώ. Για καθαρισμούς αστικών και περιαστικών δασών της αρμοδιότητάς τους έχουν δοθεί περίπου 18,5 εκατομμύρια ευρώ στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να προστατέψουμε τους ανθρώπου τις περιουσίες τους, αλλά και τις κρατικές υποδομές και τον εθνικό μας πλούτο. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει Θα κτίσω είκοσι φωτιέ. Κι άμα γουστάρω Ποιο θα το σβήσει το πουλί Από λιφάδα σε λιφάδα τα πετάω Από λιφάδα σε λιφάδα τα πετάω Α είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Εμεί εδώ θρυνούμε το πουλί σήμερα, αν έχετε καταλάβει, γιατί τι για Το έρμο πήγε εκεί αμέριμνο, τα πουλιά είναι φτιαγμένα για να πετάνε πάνω από τη γλυφάδα, πάνω από τον πακλαβά, πάνω από τη βούλα, από όλα αυτά. Και ξαφνικά βρήκε τραγικό θάνατο. Κανεί δεν έχει κλάψει το πουλί. Όλοι μιλάνε για τα σπίτια, για του ανθρώπου. Τέτοια έχουμε κάθε χρόνο. Εδώ μάθαμε για ένα πουλί. Πρέπει να μείνουμε λίγο. Και άκουγα το κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα που τα έλεγε, δώσαμε τόσα δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια για, για καθαρισμού. Τίποτα απολύτω. Τίποτα απολύτως. Μια βόλτα στο, στο ύψο τη Ηλιούπολη που μπορώ να σα το βεβαίωσω. Αλλά πηγαίνετε και γύρω-γύρω σε όλο το ημιτό, 16 δίμη νομίζω απαρτίζουν το σπάι, γύρω-γύρω τον κυκλώνουν. Το χόρτο ένα-δύο μέτρα ύψο, ξερά παντού. Μην πέσει, μην τύχει, μην θέλει κάποιο κακόβουλο να κάνει τη ζημιά. Θα αρπάξει, κατατύχει ζούμε. Η περσινή δήλωση του κυρίου Οικονόμου νομίζω καλύπτει τα πάντα. Ο Θεό είναι πάνω από όλα. Είναι θέλημα Θεού να γίνει οτιδήποτε. Οπότε, κάτω από αυτό το πρίσμα και κάτω από αυτή την αιγίδα, κινείται η κυβερνητική πολιτική, ανεξαρτήτως ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ο κύριο, γιατί αυτά συμβαίνουν χρόνια, όπω ξέρουμε, είτε με πλημμύρε, είτε με φωτιέ. Ο κύριο Μανιάτης είπε προχθέ για το πουλί. Σήμερα βγήκε ο πρόεδρο των τεχνικών τη ΔΕΗ, που ξέρει τα θέματα. Βγήκε για να το κάνει καλύτερο. Βγήκε στο Skype πριν λίγη ώρα, να πει αλλιώ τα πράγματα. Και μαζί με τα πουλιά έβαλε και τα σκυλιά. Κύριε Μαλιά, το πουλί ευθύνεται για τη φωτιά. Οι πληροφορίε όπω με ενημέρωσαν ναι. βρήκανε έξω από τον υποσταθμό γιατί ναι. αν είχε προέρθει εσωτερικά μόνο το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, δηλαδή πήγε ένα πουλί στον υποσταθμό, έγινε σπινθήρα. Ακριβώ, πήρε φωτιά τα αυτερά και έγινε φλεγόμενο πουλί ακριβώς, μετά. Ακριβώ. Και πήγε αυτό... και έπιασε φωτιά δίπλα. Ήταν στον. Όχι, έπεσε έξω, έξω από τον υποσταθμό. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Το θέμα όμω πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια με τι φωτιέ. Πόσε φορέ κι εσεί, σαν δημοσιογράφοι, έχουμε πει στις Φωτιές ότι έχει πάει σε άλλα σημεία μέσα από τα ή από πουλιά ή από σκύλους ή από Α, διάφορα λες. άλλα ζώα και έχει μετακινηθεί σε άλλα σημεία και δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Έχει πάει σε άλλα σημεία μέσα από τα ή από πουλιά ή από σκύλους. Ή, για να το κάνει καλύτερο κύριος Μανιάτη σήμερα και είπε ότι μίλησε για το συγκεκριμένο πουλί, ας είναι ελαφρό που λέει και ο πουλέκιο Μητσοτάκης ο μπαμπάς, το που vabhead στο χώμα που το σκεπάζει πια και μίλησε και για σκυλιά. Tapulak. Όχι όλα μαζί, όχι και ελάφια που σκύβουν για νερό, αυτά στις πλημμύρε από Νοέμβρη και μετά. Τώρα έχουμε τα πουλιά που τα βρίσκει ο Χάρο, το φτερό. Έχει το τραγούδι, τα έχει πει όλα σε αυτόν τον τόπο. Οι συνθέτε έχουν προβλέψει τα πάντα από τη δεκαετία του 60 περίπου, κάπου εκεί. Είδαν το μέλλον. Όλα αυτά ήταν δεν ήταν στοιχουργοί, δεν ήταν ποιητέ. Ήρθαν και οι μουσουργοί, τα μελοποίησαν και έτσι τα έχουμε εδώ να τα τραγούδουν. ήταν εδώ να τα τραγουδάνε με τόσο ωραίο τρόπο και να μα θυμίζουν ότι το ελάφι στο νερό και το πουλί. Στο φτερό. Μια μήνυ τελεία σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν εκεί πάνω στη Βούλα και άλλη μια φορά βλέπαμε και δεν πιστεύαμε ότι ξαναζούμε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο κάθε καλοκαίρι. Και ήταν αρχέ Ιουνίου, ήταν 4-5, πόσο και προχτέ ο μήνα που συνέβη αυτό και έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά. Και ξανά τα ίδια. Κατοίκου αλαφιασμένου να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται ότι δεν λειτουργούν τα βασικά. Ο καθαρισμό δηλαδή. Η κυβέρνηση να λέει: Κάναμε το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πώ ακούγεται τώρα αυτό να όλοι βλέπουμε τι γίνεται. Και να επαναλαμβάνεται συνεχώ το ίδιο έργο. Το ίδιο. Μια από τα ίδια συνεχώ, συνεχώ, συνεχώς. Σήμερα το πρωί για άλλο θέμα, τώρα για τα καύσιμα. Άλλο εφιάλτη είναι ο Μπάμπη Παπαδημητρίου στον ένα παράθυρο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, συνάδελφό μα δημοσιογράφο, και η κυρία Ζάγκα είναι η πρόεδρο των Μεριζινοπολών τη Αθήνα. Μια γνωστή κυρία, την έχουμε μάθει με αυτά και με αυτά. Κάθε μέρα σε κάποιο παράθυρο, ενημερώνει. Και αρχίζει ο Μπάμπη Παπαδημητρίου τώρα προς την κυρία Ζάκα. Τρία μέρη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Και τη θυμίζει τι δεν δέχτηκαν κάποτε οι βενζινάδε. Μακάρι να είχαν δεχτεί οι βενζινοπόλε όταν έγινε η συζήτηση, το. Δεν θυμάμαι, ήταν 14, 13, κάπου τότε. Mm -hmm. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση να επιτραπεί για παράδειγμα σε ορισμένε επιφάνειε, σούπερ μάρκετ μεγάλε που είναι έξω από τι πόλει, να πολλούν βενζίνη. Δεν το δέχτηκαν mm -hmm. τότε οι βενζινοπόλε. Εκεί γιατί αυτά λέτε. εντάξει υπάρχουν 20 λεπτά είναι χαμηλότεροι οι, φόροι, οι ειδικοί φόροι σε ορισμένα κράτη mm -hmm. αλλά κυρίως η φτηνή βενζίνη σε αυτά τα κράτη έρχεται σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άνθρωπος πας μόνος σου βάζει τη βενζίνη mm -hmm. πληρώνει Οπότε με να πέσει η τιμή. Και, και πολλούν τεράστιες ποσότητες ναι. οπότε λοιπόν, έχουν και τη δυνατότητα συγγνώμη, να, να κάνουμε μια καλύτερη τιμή ε, δεν το δεχτήκατε τότε ναι, δηλαδή θα επιτρέπετε στα σούπερ μάρκετ να πουλάνε και τη βενζίνη έναν ναι. ατελείωτο αθέμητο ανταγωνισμό πάει τελειώσαμε δεν είπα τη στιγμή αυτό. όχι συγγνώμη, συγγνώμη δεν είπα λέτε... αυτό, αυτό <laughs> είπε αυτό ακριβώς είπε γιατί είναι γνωστή <laughs> η μέθοδος της Μπάμπης σε βγάζει τρελό στο δευτερόλεπτο αμέσως Αυτό ακριβώ τη είπε ότι δεν είχαν δεχτεί το 13-14 και καλά κάνανε οι άνθρωποι και δεν το δέχτηκαν. Τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα σούπερ μάρκετ, να έχουν και βενζινάδικο. Στο πλάι, μάλλον μέσα, δίπλα στα τυριά. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Όλα στα σούπερ μάρκετ. Όλα πρέπει να πολλούνται με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Και νοσοκομεία μέσα στα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία θέλουν να τα βάλουμε στα σούπερ Α φτιάξουν δημοτικά σχολεία. Και μουσεία μέσα στα σούπερ μάρκετ, όλα έτσι κι αλλιώ. Και η παιδεία τμήματα έχει. Και το σούπερ μάρκετ τμήματα έχει. Τυριών βέβαια, αλλά αντικών δεν έχει σημασία. Όλα μέσα στα σούπερ μάρκετ. Και εδώ εγκαλεί ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, την πρόεδρο, τη συνδικαλίστρια των Μενιζονοπολών, ότι δεν δέχτηκαν τότε και θα ήταν καλό αυτό για ποιον. Για τα σούπερ μάρκετ και μόνο. Γιατί μετά υποτίθεται να είναι ανταγωνισμό, χαμηλέ τιμέ, αλλά κάποια στιγμή γίνεται ένα καρτέλ, όπω συμβαίνει σε όλα. Σταθεροποιούνται οι τιμέ, Κανονίζονται αλλού οι τιμέ, Όχι με τους νόμους της αγοράς Αυτά είναι βλακίες που λένε όλοι αυτοί Και συνεχίζεται η ζωή να περνάνε πάντα κάποιοι λίγοι καλά Και οι πολλοί να μην μπορούν ούτε καν να αναπνεύσουν Με την ελεύθερη αγορά Συνεχίστηκε ο διάλογος Μέρος δεύτερον Να δεχτούμε και τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε και βενζίνη, προσέξτε, μας. τη στιγμή που δεν κάνετε αυτό που, κάνετε που πρέπει το αυτονόητο, να κλείσετε όλο αυτό το παρεμπόριο που υπάρχει κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι δικιά σα δουλειά. Δικιά Επιτρέψτε μας δουλειά μου να σα πω, όχι. επειδή το ακούω συνεχώ. Είναι τη κυβέρνηση δουλειά. Και του λέει λοιπόν η Ζάγκα, ωραία, να βάλουμε και στα σούπερ μάρκετ βενζίνη δίπλα στα τυριά, όμω. Ε, δεν κάνετε κάτι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ένα λαθρεμπόριο. Εκεί μιλάμε για δισεκατομμύρια. Αν θέλει μια κυβέρνηση, το κλείνει αυτό στη μία ώρα. Προφανώ δεν θέλει γιατί οι υπερήφημε διαπλοκέ και, και, και οι νόμοι τη αγορά, ο καπιταλισμό, όλα αυτά έχουν και αυτά. Το παρεμπόριο, την παρά οικονομία. Δεν λειτουργεί ο καπιταλισμό χωρί τα παρά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε στι πιο οργανωμένε χώρε. Εδώ λοιπόν, λέει η κυρία Ζάγκα, ρίχνοντα τον μπαλάκι, ναι, βάλτε στα σούπερ μάρκετα, αλλά. Ρυθμίστε και αυτό το θέμα γιατί φεύγουν τις εκατομμύρια θα μπορούσε το κράτος να εισέπρατε φόρους από όλα αυτά και να είχαμε αυξημένα εισοδήματα και και και. Δεν είναι ευθύνη λέει ο Μπάμπης του κράτους αυτή, είναι ευθύνη των βενζινοπολών να πατάξουν το λαθρεμπόριο που είναι παγκόσμια αγορά και παγκόσμια διαδικασία και πώ το τεκμηριώνει όλο αυτό. Όχι, με συγχωρείτε. Εσεί λέτε ότι δεχθήκατε πυροβολισμού, εκπρόσωποι σα δηλαδή. Ναι. Γιατί είπαν αυτά που λέτε τώρα. Ναι. Και λέτε να στείλουμε του δημοσίου υπαλλήλου ή κάποιου ελεγκτέ να τα βάλουν δηλαδή με εκτελεστέ. Αυτό λέτε. Γιατί. Συγγνώμη, τι είναι να τους αυτό που και λέτε Πείτε στι αρχέ ότι ο Παπαδημητρίου που Συγγνώμη, έχει το κατήριο. Τι εκεί, είναι αυτό που λέτε τώρα. Αλλά είναι οθευμένο. Πείτε το να πάνε. Όχι. είναι Αυτό που λέτε τώρα, τώρα ρωτάει κυρία Ζάγκα. Μια βλακεία και μισή είναι αυτό η κυρία Ζάγκα μου. Τον ξέρω τον Μπάμπι, τα έλεγε αυτά. Μέναμε εννοεί .E. απέναντί του, δεν ξέραμε τι επιχείρημα να πούμε, δεν λέγαμε μάλλον τίποτα, γιατί δεν είχε κανένα νόημα. Τι είπε εδώ, ότι δεν είναι υποχρέωση τη πολιτεία το λαθρεμπόριο, η παρανομία σε έναν τομέα, γιατί έχουν όπλα αυτοί. Είναι μαφία. Οπότε με τη μαφία, επειδή έχουν καταγγείλει βενιζοπόλε ότι έχουν δεχτεί πυροβολισμού, δεν μπορεί να πάει δημόσιο υπάλληλο στη μαφία. Άρα καταργείται το κράτο. Δικαίου, οι νόμοι, γιατί κάποιο έχει όπλα. Άρα δεν μπορεί το κράτο να πάει με του κρατικού μηχανισμού φορή, αστυνομία, δεν ξέρω, ελεγκτικού άλλου μηχανισμού και πρέπει μόνοι του οι Βενζινοπόλε να καταγγείλουν το, τον παράνομο και μετά το κράτο να πάει. Ά, εσύ είσαι σύμφωνα με την καταγγελία τη κυρία Ζάγκας και να τον πιάσει. Αυτά ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Μα είπαν καλημέρα και ακούγαμε αυτά όλα από το, παράθυρο του Sky, από το πεδίο του Σκάι, γιατί κλείθηκε και ο Βορύδη. να τοποθετηθεί επί, του, επί των πυρκαγιών, επί του πουλιού και επί των όσων έγιναν στην Άνω Βούλα και μας θύμισε λίγο πολύ Πολίδορα. Το δεύτερο όμως το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει η λειτουργία επί του πεδίου. Πάσκουμε, ω κράτος. Από τους εργάτες εντό εισαγωγικών του πεδίου. Όπου η λειτουργία επί του πεδίου επειδή είναι ένα ζήτημα καφαρά επιχειρησιακό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται. Εγώ δεν είπα να μην διεξάγεται η συζήτηση. Ούτε να μην είναι ασκείται κριτική. Λέω ότι απλώς έχει επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Ποιος δει την κομμένη γράνα. Λοιπόν, ο ο Πολύδωρο, Βολί, και Πολύδωρα, τον ωραίο. Ο Πολίδωρας τότε έλεγε για την κομμένη γράνα, για τη Μαλακάσα για μια καταστροφή που είχε γίνει σε μια γέφυρα που τελικά τη φτιάξαμε εκεί έξω από την Τρίπολη Και είχε χρησιμοποιήσει τα πάντα και έλεγε για το πεδίο. Ε, βγήκε ο Βορρί, σήμερα, να μιλήσει για το πεδίο. Και γενικώ έχουν οι κυβερνητικοί μια μεγάλη ευκολία για το ποιο φταίει. Τότε αν θυμόσαστε, το 2007 έφτεγε ο στρατηγό Άνοι. Στην πορεία αυτή κλιματική αλλαγή. Μετά έφταιγε στην πανδημία για άλλο θέμα η ατομική ευθύνη. Όλοι εμεί που μπαίναμε στα μέσα μεταφορά, δεν πλάναμε τα χεράκια μα. Όταν είχε έρθει το όρου Τσρέιτ και φτάσει μέχρι την Κάρπαθρο, έφταιγε ο αέρα που το πήρε το πλοίο, το πυροαέρα. Το είχε πει ο Πέτσα. Τώρα φταίει ο Μπακλαβά. Τώρα φταίει το πουλί. Και πάντα, ξαναλέω, η ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίνουν αυτοί που διαχειρίζονται τι τείχε μοίρε του ελληνικού κράτου. Αν πάει κάτι καλά, βγαίνουν και κοκορεύονται και το παίρνουν όλο πάνω του. Η παραμικρή στραβή, βλέπε πουλί. Αμέσω τα ρίχνουνε οπουδήποτε αλλού Στα σκυλιά, στα ελάφια Η Πάολα βέβαια Και στα πουλιά Ο κύριος Μανιάτης δέχτηκε και άλλη ερώτηση σήμερα για το πουλί Άρα δηλαδή εσείς τώρα είστε στην, με τις πληροφορίες που έχετε Ότι η φωτιά που είχαμε στη Βουλά είναι από το πουλί όντω. Ναι, πήρανε φωτογραφίες Έχει πάρει φωτογραφίες και η πυροσβεστική Είναι ένα κομμάτι ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει και να έχει δημιουργηθεί από το Πουλί. Ξανά το πουλί, το ρωτάνε και απαντάει με αυτό το ωραίο ύφος Ο κύριος Μανιάτης, σε πίθη. Γιατί υπάρχουν και φωτογραφίες Όχι να δούμε τις φωτογραφίες Εμείς εδώ θρυνούμε το πουλί, είμαστε με το πουλί Δεν έφταγε σε τίποτα, δεν ήξερα θα προκαλέσει τέτοιο μεγάλο κακό Μην πέφτουμε όλοι πάνω στο πουλί, το κατηγορούμε αμέσω. Να θρυνήσουμε για το πουλί Αλλά τρέχουμε και λίγο στο μέλλον η ο Μανιάτης ότι φταίει το πουλί, φταίνει και τα σκυλιά κατά καιρούς Μπορεί να φταίει και ένα κοτόπουλο Και ένα κοκοράκι Και μια γαλοπούλα Όλα αυτά θέλω να πω που κατοικούν εκεί στις παρυφές της Βούλας Πριν τα σφάξουν και τα φάνε μέσα Στις ταβέρνες Είναι υπεύθυνα για όλα αυτά που θα γίνουν το Αχ, μια Pira fojak Pira fojak Pira fojak Samata Regalos toco con alegría Regalos toco con alegría Paidá yasis cara Burlo Pira fojak La ΚΑΒΝΝΟΝΟΣΗ ΚΟΚΟΡΝΑΙ Παϊδάκια σκάρα! ΚΟΝΤΟΥΛΑΝΑΙ Πείτε Να μη σας πω τι να το κάνετε. Κλησιάζει και να Την περίμεν Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε το μέλλον γιατί όλα αυτά γαλοπούλε, κότε, σκυλιά, πουλιά. Τι άλλο είχε μέσα. Κοκόρια, όλα αυτά μπορεί να στη ΔΔΕ γιατί έχει και παντού εγκαταστάσει. Δηλαδή, καίγονται και μετά όπω τρέχουν παίρνουν τη φωτιά. Εκτέλεση. Θανάτωση όλων αυτών να τα φάμε καλύτερα. Στα σούπερ μάρκετ, που λέει και ο άλλο, ο Μπαμπή, και μετά ε, ε, θανάτωση. Τελειώνουμε από όλα αυτά. Δεν θα έχουμε κίνδυνο πια γιατί αυτή είναι η αιτία. Τα πουλιά. Σκοτώνοντα τα πουλιά, να βγουν οι κυνηγοί, να ξαμολυθούν και τι κότε και τα υπόλοιπα. Να ξεμπερδεύουμε μια και καλή. Και άκουγα όλο το πρωί το πουλί το πουλί, που έλεγε και ο Μανιά τη και μέσα στα φτιά με στα αυτιά μου όλα αυτά που ακούστηκαν και τώρα. Και θυμήθηκα ότι σε αυτόν τον τόπο, το πουλί από παλιά, κομβικά, παίζει πάντα ένα ρόλο. Έθνος. Τι γίνεται, κ. η Απριλίου. Αγαπητοί μα τηλεθέτε, το σημερινό μα πρόγραμμα τελείωσε. Σα ευχόμεθα καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε! ρε Εσεί, το Βασιλιά, θα ρίξουμε. Δεν με χρειάζεται όλοι, σα δε όλοι. Το πουλί. Γιατί ο στόχο μα παραμένει ένα. Η Ελλάδα να καταστεί κόλο σταθερότητα και πρόδου. Νέα Δημοκρατία. Ό,τι υποσχόμαστε, το κάνουμε κάρβουνο και συνεχίζουμε. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται στάχτη. Το έλεγε στη λούφα και παραλαγεί το πουλί ή το βασιλιά. Και τελικά έπεσε το πουλί. Άλλο πουλί έχουμε τώρα ή δεν ξέρω μπορεί να είναι και τα ίδια. Μια φωτιά μας έβαλε και εκείνο το πουλί, μια φωτιά μας έβαλε και τούτο το πουλί. Γενικώς ένα θέμα με τα πουλιά. Μην πάω και στα υπόλοιπα. Το αντιμετωπίζουμε από καθημερινά μέχρι διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 210 80 880. Σα περιμένει τηλέφωνο επικοινωνία. rated.papaki -pa παραπολτικά.gr. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμεί εδώ. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένεια.net.gr. Το επίσημο site το ομίλω Ελληνοφρένεια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογράφημένου. Στο youtube μας βρίσκεται στο official και να βρω το μήνυμα εδώ Να το καλησπέρα λέει σήμερα έχω γενέθλια η Λίνα πάνω από τη δράμα Σήμερα α, τη χωριστή δράμα Σήμερα έχω γενέθλια και αύριο γιορτάζει το άλλο κουνούμαλο η κόρη μου καλλιόπη Και επειδή έχεις να μας πει ένα χρόνο χρόνια πολλά Κάθε χρόνο σας λέμε νομίζω από το real σας τα λέμε συνέχεια Ε, και το έχω ανάγκη εγώ να το ακούω γιατί χτες βγήκα από το νοσοκομείο σας αγαπάμε πολύ, χρόνια πολλά λοιπόν γεροί να είσαστε, εσύ και η κόρη, η εγγονή, όλες οι πάντες, οι -πάσες και πάντες εκεί πάνω να είστε καλά, να μας ακούτε και εμείς από εδώ πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις Έλα, Ένα, τι θες Πήρα να σου πω κάτι σε μία αγροάντρια, όχι αδροά. που ήθελε να πάρει άλογο, που ότι για γιατρός και το είχε στο κάτω το άλογο. Είσαι; Ο ν, γιατρός; Οπωσδήποτε ο σοκαραγιάνης. Ναι. Ναι. Έχετε κάποιο άλογο που δίνει; Έχω ναι. Ένα άλογο. Το τορί. Εσείς γιατί θέλετε άλογο; Θα Το τορί. Ναι. ναι. Είστε ΥΠΕΑΣ. Όχι. Ωραία. Ναι, εσεί πού βρίσκεστε? Στο κάτι με τώρα. Ε, θέλω να πω το άλλο που, που το έχετε. Έχει, είναι μέσα σε στάβλο. Α, σε... εδώ απ' έξω είναι. Τι εννοείται απ' έξω. Με αυτό έρχομαι στη δουλειά. <συσχε> το δένω έξω <συσχε> εκεί, δείτε από τα επίγοντα. Με κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τώρα τι έγινε, <συσχε> Αποστολή. <συσχε> σε <συσχε> ξεφύλισε <συσχε> αυτή που έχει το αλογάκι της και πάει παντού τσάμπα. Τσάμπα, εντάξει, δεν είναι και έτσι. Έχει ανέβει το άχυρο όπω βλέπει. Σανό, <συσχε> σανό. <συσχε> σανό, ναι. Εντάξει, σανό τρώμε όλοι Γι' αυτό έχει ανέβει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και βρήκε ο έμπορος να χτυπήσει την τιμή. Έλα ραγόριλα. Έλα. Μάν, κάναμε να σε βρούμε. Αμάν. Oh, σε πήρα γιατί έχω εδώ ένα φιλαράκι που νοικιάζει. Σου έλεγα να τα πείτε, να τα κανονίσετε. Α, νοικιάζει. Ναι, ναι, ναι. Και νοικιάζει. Πάρτα, να τα πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, νοικιάζετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, μπορώ να νοικιάσω κι εγώ. Ορίστε. Τι νοικιάζετε. Ένα διαμέρισμα είναι στο γαλάτσι. Ωραία. Είναι αρκετά μεγάλο γενικά. Είναι 85-83 τετραγωνικά. Εδώ δεν το αρκετά μεγάλο. Πόσα μπάνια έχει. έχει... Ένα μπάνιο, αλλά έχει δύο ύπνοδομάτια. Ένα μπάνιο, τι είμαστε, τέλο πάντων, και... Ένα μπάνιο μεγάλο, δύο ύπνοδομάτια, κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Τι κεντρική θέρμανση, λέει, το ανάβει πολυκατοικία όποτε θέλει. Ε, το ανάβει σε συγκεκριμένε ώρε την ημέρα, ναι. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει να κρυώνω εκείνε τι ώρε. Ε, τι να σα πω. Ο κατάλαβα, τι θα σέβεται αυτό. Δεν είναι τίποτα, συνήθεια είναι. Όλα θα τα μάθουμε. Ε... Και άλλο, πάρκινγκ. Πάρκινγκ, όχι, όχι, δεν έχει. δεν έχει. Κουζίνα έχει, δεν μου είπατε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ξεχωριστό δωματιο κουζίνα. Ξεχωριστό δωμάτιο σουαλώνι, μεγάλο χώρο υποδοχή. Χαμένα τετραγωνικά, κατάλαβα, ναι. Δεν ξέρω, αν θέλετε τι, να, τι, να το δω. έχει γίνει κάποια ανακαίνιση, Ναι, έχει γίνει ανακαίνιση. Πότε. Έχει γίνει Μπορώ να μιλήσω με τον Κυριάκο. Άμα θέλετε να σας στείλει τη διεύθυνση στο, σε κάποιο email, Αν μιλάτε με το τον, τον Κυριάκο τι... απευθεία. Αν μιλάγατε με τον Κυριάκο, θα σα έλεγε ότι ένα μπάνιο δεν είναι αρκετό. Στου Κυριάκου έχουν πάνω από πέντε μπάνια σε κάθε σπίτι. Τέλο πάντων, πόσο είναι το, το μίστομα, πόσο είναι. Τα 5,50 είναι. 5,50? Ναι. ναι. Τώρα να είμαστε δίκη και καλά είναι για την εποχή. Δηλαδή, το γαλάτσι είναι το σπίτι. Εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για επαγγελματική στέγη. Για επαγγελματική στέγη, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου δίνετε χαρτί μου, το επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Και εγώ χρειάζομαι θα, θα κάνω μια μικρή καταστασού, αλλά δεν το χαλάσω. Να βάλω κάτι λάμπε, κάτι λάπε, ειδικέ που τα κρατάνε χλωρά και κάτι γλάστρεσαι. Έξω, έχει, έχει μπαλκόνια. Έχει μπαλκόνια, έχει δύο μπαλώνια, να. Ωραία, το ένα μπαλκόνι θα το χρησιμοποιήσω, έχει πρόβλημα με τι γλάσρε εγκρινιάζία. Όχι, όχι. όχι, όχι. Υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, εντάξει, γιατί εγώ θα βάλω πολλέ γλάστε στο ένα μαλκών και τι λάπε από πάνω. Και θα τα αποξιρένω στο άλλο μπαλικόν. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ε, είπατε δεν έχετε πρόβλημα με την επαγγελματική. Σταγει, ωραία. Ναι, Με ενδιαφέρει μέσα, να μου φαίνεται καλή περίπτωση. Ωραία, θέλετε να κανονίσουμε τότε κάποια στιγμή να το δείτε. Ναι, με, μπορεί να μεσολαμβίσει και ο Κυριάκο αν θέλετε, να μα φέρει σε επαφή να αρθρούμε να το δούμε και μπορώ ναι, να ναι, φέρω ναι, και τι πρώτε γλάστε να είναι, μην χάσω και τη σεζόν. Τώρα αν γίνει το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Να αποξιρά. όσο γίνεται νωρίτερα. Ναι. Εγώ θα το έχω και σαν e-shop δηλαδή θα πουλάω χαρτάκια, τζιβάνε, γράιντερ. Καταλάβατε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα Σας σα. Το λύσαμε αυτό το επαγγελματική στέγη. Ναι, ναι, όχι. Άμα είναι επαγγελματική στέγη δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Εντάξει. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Απλά να το κανονίσουμε άμεσα επειδή όπω ξέρετε υπάρχει μια αρκετά, αρκετά μεγάλη ζήτηση γενικά και κανονίζω κάθε μέρα ραντεβού και αυτά. Κατάλαβα. Οπότε... Όχι, θα το δω άμεσα. Να κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε αν έχει κανένα μαγαζί κοντά ε, που πουλάει ήδη Καπνιστού, ας πούμε Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαριά στη Βέικου πάνω στο Α, έχει δικό. στη Βέικου Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, στη Βέικου Θα είναι. χρειαστώ Βασίως διάφορα είδη καπνιστού ε, Κοντά καλαμάκια και τηλεκάρτες Για να σπάμε Τέλος πάντων, θα τα βρω εγώ αυτά Ναι, ναι. δεν είναι θέμα, ωραία Μιλάω και με τον Κυριάκο να κανονίσουμε Μήπως έρθουμε σήμερα αύριο ε, Εντάξει, εντάξει, τέλεια Έγινε, να είστε χάρηκα Κι εγώ, εγώ, καλή κα Αυτή είναι ο νέρωνα στη συσκευασία πολλών ανθρώπων. Εκεί, απαντώ εγώ. Ναι, να ακούσουμε και μια αλήθεια. Όχι, και έχει μια σημασία. Αν είναι καλή επαγγελματίε νέρονες να του δεχτούμε. Γιατί από εδώ και πέρα, επειδή γίνονται κάθε χρόνο αυτά που ζούμε, τουλάχιστον να είναι επαγγελματίε στη διαχείριση. Να καταστρέψουν κανονικά ένα βουνό. Όχι, μια τούφα εδώ, μια τούφα εκεί, λίγο πράσινο. Υπάρχουν και κάποιε ζώνε πρασίνου σε όλο τον ημητό και στην από και στην από πλευρά και στην Πάρνιθα και σου χαλάνε το μαύρο. Να είναι ενιαίο μαύρο. Βέβαια το μαύρο ταιριάζει με όλα και το πράσινο. Αλλά είναι, δεν είναι ωραίο συνδυασμό. Το βουνό πρέπει να είναι μαύρο, καμένο. Η, τα ρέματα πρέπει να πλημμυρίσουν όλα. Αφού το παλεύουν να το κάνουν τέλεια. Αυτό είναι το αίτημα εδώ τη εκπομπή. Και θρηνούμε για άλλη μια φορά το πουλί. Το οποίο χάθηκε προχθέ άδικα, εντελώ άδικα. Είχε πολλά να δώσει αυτό το πουλί. Σύμφωνα πάντα με διασταυρωμένε πληροφορίε δημοσιογράφων. Τι θα γίνει τώρα, θα έχουμε πόλεμο. Φαίνεται αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε κι ένα πόλεμο. Πώ όμω θα νικήσουμε του Τούρκου, Γιάννη, α σου σκάσει ένα έκτακτο γεγονό στο Αιγαίο, θα κάνει το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καμία. Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Και εγώ με αυτά ασχολούμαι πολλά Εδώ χρόνια τυχα... και είμαι και ιστορικό. Δεν θα τολμήσει η Τουρκία να κάνει τίποτα. Απολύτω τίποτα. Πρώτον, τώρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά ισχυρότερη. Ναι. Έχουμε τα... παραλάβει ήδη έξι ραφάλ. Ξέρει τη δύναμη πυρό αυτή στον αέρα. Τι. Το ένα ραφάλ σηκώνεται. Έχει αυτού του πειράζει και βαράει. Να φτιάχνει με ένα πεζικότακα. Να φτιάχνει με ένα πεζικότακα. Βαράει και πετυχαίνει <συσίλωση> μέσα την Άγκυρα. Βαράει. βαράει και βυθίζει τα πλοία που παραγκούρα το Βόσμορρο. Πού ακούνε οι δύο Ορντογκάρα. 40 στόχου εγκλωβίζει τον Ραφάλ. Πού να σηκώνει δύο Ορντογκάρα. Τι να σηκώνει τα σαπάκια που δεν πατάνε αλλιώ. Αυτή είναι τώρα συζήτηση μεταξύ Υπουργού και Δημοσιογράφου σε πρωινή εκπομπή για ένα θέμα μάλλον σοβαρό. Για τον πόλεμο. Μεταξύ τη γείτονο, μόνο εδώ, με την προκλητικότητα τη Τουρκία, με αυτά τα παλαβά που βλέπουμε και ακούμε. Ω ιστορικό, λοιπόν, μα διαβεβαίωσε ο Άδεν Γεωργιάτη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και μετά, ω ιστορικό φαντάζομαι και ω υπουργό ανάπτυξη, μα είπε γιατί θα νικήσουμε. Αν γίνει κάτι, γιατί σηκώνεται το ραφάλ, του λέει: Ξέρει τι δύναμη πυροζέχει. Τι, λέει ο κατευθείαν. Mm. Σηκώνεται και βομβαρδίζει την άγκυρα. Κατευθείαν. Δηλαδή, μιλάμε τα ραφάλ που έχουμε πάρει με όρου. μάλλον κομμοτηρίου, μάλλον γηπέδου, μάλλον καφενείου αναλύει ο Υπουργός και καταναλώνει το κοινό που τα βλέπει τώρα και είναι ψήφοι όλα αυτά έρχονται, θα είναι μετρήσιμο όλο αυτό που, το σόου που έγινε με το ραφάλ που θα σηκωθεί και θα βγάλει τα πλοία στο βόσπορο και όλα τα υπόλοιπα ασυναρτησίες δηλαδή, ασυναρτησίες κανονικέ και σενάρια πολέμου που δεν πρέπει να τα συζητάμε καν Σε παράθυρα να τα συζητάνε αυτά αυτοί που πρέπει και όπω αυτοί γνωρίζουν. Εδώ λοιπόν σε πρώτη θέα. Ο ιστορικό λοιπόν Άδωνη μεθαύριο παρουσιάζει, ένα, αύριο, παρουσιάζει το βιβλίο του, το οποίο θα είναι και αριστερή. Γεώργο, Τετάρτη 8 το βράδυ σου, καλέστε το βιβλίο. Αν το βρείτε το βιβλίο, έπρεπε γιατί. Αν το βρείτε το θα μιλήσουν για το βιβλίο μου απλά μαθήματα ρητορική. Προσέξτε ο Ο Μάξο Βορύδη. Ο Κυριάξο Κερακάκη. Ο Γρηγόρης, ο Ψαριανός. Ναι, βάζει τίκανε αριστερό. Ο Μη, Ψαριανός. Βάζει τίκανε αριστερό. Ο Μη, Ψαριανός. Εντάξει, τόσο πολύ αριστερός το πάνελ γέρνει προς την αριστερά. Όποιοι και να είναι οι απέναντι, στην πλευρά που θα κάθει το Ψαριανός, έχει γύρει προς την αριστερά. Αυτό θα είναι για άλλη μια φορά η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, θα ακουστεί δηλαδή αύριο στην παρουσίαση. Του λέει: Βάλει έναν αριστερό και λέει το ψαριανό. Σταματάει, κάνει πάυση και λέει: Έχω βάλει το ψαριανό. Ποιον άλλον αριστερό. Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Στο Twitter τώρα και στα social media γίνεται χαμό. Υπάρχει ο καθένα. Ωραίο είναι αυτό. Λέει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Ανεβάζει βιντεάκια. Έτσι λοιπόν, χτε έπεσα σε ένα βιντεάκι που είναι ένα παιδί που πιάνει ένα θέμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το παιδί. Ε, πιάνει ένα θέμα τη φιλία των αγοριών και τι συμβαίνει σε αυτή τη φιλία όταν μπει μέσα. Η κοπέλα του ενός το πιάνει με τον πολύ ωραίο τρόπο, μου άρεσε εμένα δηλαδή και γέλασα και αναφέρεται στο περίφημο μαράκι. Η κοπέλα σου δεν είναι στην παρέα μας. Υποθέτω είναι σε κάποια άλλη παρέα, υποθέτω έχει φίλες, έχει κοινωνικοποιηθεί στη ζωή της πριν γνωρίσει εσένα και δεν είσαι ο πρώτο άνθρωπος που ξέρει. Οπότε όταν βγαίνουμε... Δεν χρειάζεται να έρχεται και αυτοί μαζί ντε και καλά. Ντάξει! Σε στέλνω μήνυμα, πάμε για καφέ, πάμε αλλά θα είναι και το μαράκι. Πάμε για ποτό, πάμε αλλά θα είναι και το μαράκι. Πάμε για κανένα fifa, πάμε αλλά θα είναι και το μαράκι. Πού είναι μαλάκα. Στο net μέσα το φέρω στο μαράκι. Κοίτα αγάπη μου έβαλα γκολ. Έχει καζέψει Πάμε για μπάνιον, πάμε αλλά θα είναι και το μαράκι. Το ήσυχα δει ψυχή μου το μαράκι. Στο σβέρκο μα έχει κάτσει. Το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Βάλε, βάζε στην σπίτι, βάλε ένα μπολ νερό, ένα μπολ φαΐ στο δέστανα και σε ένα πάσαλο. Και έλεγα να βγούμε μια φορά, ρε παιδί μου, μόνοι μας έχουμε να βγούμε τόσο καιρό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να έχω, γάμω γα... το σπίτι σου, επιπτώσεις, επιπτώσεις σχέσεις. Τρώω εγώ την κρίνια και δεν γάμω γα... <μπάω> και Κατάλαβες τι γίνεται, γάμω <μπάω> εσύ και γκρινιάζεις εμένα. γ***** είχε σε μένα να γ***** και εγώ να γκρινιάζε τώρα γιατί κραυγή κραυγή από το παλικάρι αυτό για το μαράκι ή μαράκι Οπό... χωρί γιώτα στο τέλο. Όπω το λέμε με την το πιο λαλιά ωραία το παίζει είναι από τα πιο αυθεντικά που μπορεί κανεί να βρει πίσω σε αυτά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια κάθε μέρα η εφευρετικότητα των ανθρώπων η ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν κάπω και να εκτονωθούν με όλα αυτά που ακούνε. Λίγο πριν ακούσαμε τον Υπουργό, βεβαίω, πώ εκτονώνεται με τα Ραφάλ και όλα τα υπόλοιπα. Και καλά μου λέει εδώ ένα ακροατήριο. Ναι, κατά τα άλλα, λέμε για παραλύριμα Ερντογάν. Αυτοί βγήκαν χτε και ρίξαν τον πόλεμο στην Άγκυρα, στο Βόσπορο, στα Ραφάλ και σε όλα τα υπόλοιπα. ως ιστορικό πάντα. Λαό τώρα μέρο δεύτερων. Ακούστε ρε Μάτια. Έλα, ρε Μανίτο. Ο καθυστερημένο είμαι. Είχα πάρει κάποια στιγμή για ένα βυσματάκι, μου μετά μια συναυλία. Δεν ξέρω, κάναμε τίποτα. Δεν θυμάμαι καθόλου ότι είσαι καθυστερημένο. Το καταλαβαίνω. Ε, αλλά ποια συναυλία, ποιο, τι, πότε, που Είναι και πολλέ. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Να σου πω το άλλο. Να σου πω το ίδια, άλλο. Ακούγα την εκπομπή τη Δευτέρα και είχε τρομερό πάντρεμα. Παντελίδι με τσίπρα. Μένω εδώ. Είμαι εδώ. Όλο το βράδυ να χαϊδεύω. Το κορμί σου Ωπα! Δίνοντας λύσεις Στα μεγάλα μας προβλήματα Αυτού του λαού Δηλαδή έχετε καταφέρει, μιλάμε, να βάζετε και τα πάντα εκεί πέρα Και να ακούγω δικαστία Και ευχαριστούμε πραγματικά, δηλαδή με, Μέσα από εσάς έχουμε μάθει Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο Από δίκοπη ζωή Άλλο δεν ήξεσαι και, μάθει και πολλά, εντάξει μάθει από μας, αλλά ναι, οκ okay. Εντάξει Όχι εντάξει, δεν κρίνω, δεν κρίνω. Όχι καθόλου. Δεν γεννήθηκαμε εκεί που γεννήθηκα. Τι να Όχι εντάξει, σου λέω δεν κρίνω. It's okay, that's fine. Εσύ είναι απλά καπλά σε Σου λέει ποτέ κανεί κανένα γάμο, κανένα αστείο, κανένα χωράτο, Ρε, αυτό ήταν καλό. Εσπάνια τώρα, καταλαβαίνει τώρα δεν είναι εντάξει. Άλλο να το είναι αλλιώ. τώρα, σε παρακαλώ. Ήρθα Να σου χτυπήσω τα προϊόντα Όχι αφού δεν ξέρω Είναι και μια δύσκολη δουλειά λοιπόν. Ο καθένας της δουλειά λοιπόν να μαζευόμαστε Ναι Αποστόλη καλησπέρα καλησπέρα Ελπίζω να μην σε ενοχλώ ενοχλεί λίγο Είμαι ο... <laughs> Θα σε πάρω άλλη στιγμή Πες τώρα, εντάξει αφού πήρες Είμαι ο φίλος του Τάσου του Ξ... Για ένα αυτοκίνητο σε τηλεφωνό που μου είπε ότι πουλά ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Και γι' αυτό σε πήρα. Εσύ έχει δίπλωμα? Ναι, ναι, πώς είναι. Επαγγελματικό? Όχι, απλό. Το αυτοκίνητο επαγγελματικό. Α, δεν μου το είπε. Επαγγελματικό. επαγγελματικό, δηλαδή κανονικό. Γι' ταχύ αλλά εγώ το έχω για επαγγελματική χρήση. Μεταφέρω τι φούρντε, τα χάσει όδεδρα. <laughs> Μάλιστα, όχι, δεν έχω επαγγελματική. Τη έχω από ένα σπίτι στο γαλάτσι που νοικιάζω, εκεί τα φτιάχνω. Ε, και τα ναι, μεταφέρω ναι. με αυτό, γιατί έχω κι άλλο ένα, πιο κάτω, μετά την τραλέον. Και το έχω για μεταφορέ. Δηλαδή πάω και στο άλλο μαγαζί, καμιά φορά υπάρχει ζήτηση ναι. εκεί, εκεί δεν... προ τα πεφκάκια. Δεν χρειάζομαι, για... δεν του έλεγα για επαγγελματική χρήση εγώ. Εντάξει, δεν έχει θέμα, εγώ το δίνω. Δηλαδή, απλά εγώ σου λέω το είχα για επαγγελματική. Πρέπει λίγο να το ξεντουμανιάσει. Μόνο αυτό είναι το θέμα του. Έχει νοτίσει μέσα η μοκέτα. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. κατάλαβα. Μπαίνει μαστούρόνιση. Με, με το καλημέρα, δηλαδή πριν βάλεις μπρο. Κατάλαβα Με να ζεσταθεί τα μάξια εις ανάψηση ε, Τι μοντέλο είναι το αυτοκίνητο Καινούριο ε, Δηλαδή ε, Του 9 Του 9 Ναι Α, Κατάλαβα να, Εντάξει δεν είναι πολύ μακριά Όχι όχι δεν είναι και καλά είναι Καλά είναι δεν είναι άσχημα Ωραία Ωραία, okay. ωραία. Εγώ θα είναι... του κάνω ένα βιολογικό καθαρισμό Μπορώ να του κάνω και ένα ευχέλαιο μέσα κάτι Αν μας λίγο να, να, να πάρει άλλο ντουμάν <laughs> Απ' καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, Α όχι, όχι, δεν ξέρω. Ξεκίνα το. κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα ξενερώσει και το τουμάνι, θα φύγει από μόνο του. Θα μυρίσει τσιφλόφουσκα μετά, όλα καλά, σαν να έχει βάλει δεδράκι. Δεν έχω κάνει ούτε απλό, τώρα δύσκολο να με ξεκινήσω. παιδί παιδιμή το καταπίνει, ρούφα και φύσα μέσα. Καταφρά. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Φύσα ρούφα, τραβατώνε είμαστε όλη την ώρα. Απλά αντί για πεύκο, έχουμε άλλο δεντράκι στον καθρέφτη. Και στο πίσω κάδισμα και στο πορπαγκάζ, γενικώ άλλα δεδράκια μέσα. Κατάλαβα. Εντάξει, πόσο το δίνεις, 3-700. 3-700, ναι, ναι. Πε να μου το στείλει λίγο και μια φωτογραφία να το δω. Carpeak που λέμε. Χε. Φωτογραφία αυτοκινήτου που λέμε. Να στο στείλω φωτο ε, ε, ε, ε, ε, Αν μπορεί, αν μπορεί. Θα στο περάσω, πού. Πώ λέγει στο facebook να σου κάνω φίλο να μου το στείλω εκεί πέρα. Jenny Botchy. Jenny Botchy. Ναι. Θα <χω> <στά στά στά> μου πει τώρα άμα θε. Έτσι λέγομαι στο facebook τώρα, τι να κάνουμε. Jenny Botchy. Ελπίζω να σε βρω. Θα με βρει. Μην αγχώνεσαι. Καλώς. Και σπίτια νοικιάζουμε και αυτοκίνητα πουλάμε τα πάντα. Είναι ο Άδωνης ε, στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι στο πάνελο ο Γιώργος Τσίπρας, ξάδερφος Τσίπρα. Και κάπως ε, θυμάται και ο Τσίπρας, ε, ο ξάδερφος θα διευκρίνει στα ποσά του Άδωνη. Κάτι που τον βγάζει εκτός αυτού Και το κυριότερο, ξυκοφατείτε τον οικονομικό εισαγγελέα Ο οποίο λέει κατά την άποψή σα ότι βρήκε τα χρήματα και αντί να τα ψάξει ω όφιλε, με τσιγκαλύπτει. Αυτό λέτε. ευχαριστούμε και δεν κάνω ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλου. Γελία. Είσαι 100%, καλημέρα, 100 και ένοχο είσαι. Απλά υπάρχει όμω βενιζέλου. Υπάρχουν όμω βενιζέλου κύριε κύριε κύριε και αυτό την πλήτωσε. Μα γελίο. Δεν τρέπεσε λίγο. Κύριε Τσίπρα, μα Ωραία εντάξει. Αυτό που τον είπε γελί ο Αδωνιστόν, δεν ξέρω αν ο είχε κλείσει γραμμή και ανοιχτή τον Γιώργο Τσίπρα και του απαντάει ο Τσίπρας Εσύ είσαι και επικίνδυνος και παράνομος γιατί ο νόμος Βενιζέλου Γιατί δεν καταργήθηκε ο νόμος Βενιζέλου από μια κυβέρνηση που ήταν 4,5 χρόνια Και ήταν κομβικό και είναι αυτός ο νόμος για συγκαλύψει γιατί δεν καταργήθηκε Γιατί γιατί τα πολλά γιατί Τρίτο μέρος του λαού, μας πάνε και στις διαφημίσεις και μάμισουμε το μαγαζίνο εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα μιστά θα τα που αύριο. Γεια σας. Ποιο, Ελιοφρέντια, έχει έτσι ναι. ο Αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω για το αυχαίρομα στην αγωνίστρια συντρόφισα Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα. Παρακαλούμε. Με ενθουσιάσατε και με συγκινήσατε. Να καλά. Αυτή η ώρα δεν ήταν ώρα κρόαση, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν βίωμα. Να είστε καλά και πρέπει να προσέσω και τούτο, ότι πρέπει Πρέπει να σα ευχαριστήσουμε για την προσφορά σας. Mm -hmm. Να είστε καλά και γεια σας. Γεια σας. Ελά ρε, τι άκουσα ρε Αφροβελόπουλο και Παγάσο, σαν Έλληνα, πατριώτη και χριστιανό Ορθόδοξο, μη χέσω τώρα. Ε, δεχόντουσαν οι Έλληνε, οι χριστιανοί, οι πατριώτε, οι Βυζαντινοί να εξισλαμιστούν για να πληρώνουν λιγότερο φορό. Κωνσταντινούπολοι, πάυτοχοι. Δεν μπορούσαν να τα αίσουν του πολίτε. Δυσβάσταχτη φόρη στην περιφέρεια που ανάγκαζαν πολλού να αυτομολούν και να γίνονται Ισλαμιστέ. Να εξισλαμίζονται εκεί ο θελό για να από τα χρέη. Και από την υποχρετική στράτευση. Εντάξει, πώς πάμε εμεί στη Βουλγαρία και, με, με, και παίζουμε Άρα. καζίνο, ας πούμε αγοράζουμε ε, κούρα και κάνουμε ε. συναλλαγές και καύσιμα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Θυμάμαι αυτούς που κατεβαίνανε με φανό, η Μασεντονία, είναι ελληνική, με αυτοκίνητα, με βουλγαρικές φυνακίδες. Έλα καημένε τώρα. Τα πήραμε από α... εκεί γιατί είχαμε λότερη φορολογία από όπου θα πάρω αυτοκίνητο από εδώ. Μαλάκα σήμερα. Αυτοί οι γελοί πατριδοκάπηλοι, οι οποίοι έχουν, ε, πηγαίνουν στα Σκόπια, βάζουν βενζίνη και έχουν πάνω τον μεγαλέκο και Παπαριέ και Χριστιανοροβό και τον Παστίτσιο και όλου αυτού τουλάχιστον να σου πω κάτι. Εγώ το ότι στην αρχή μου την γράφω την πατρίδα μου και άμα έμπαινε ο Τούρκο μέσα, σχέστηκα γιατί έτσι έστω σπίτι μου το πάρει η τράπεζα. Ο Τούρκο μπορεί να μου το αφήσει κιόλα. Αλλά αυτοί οι μαλάκε <Κασίμα> που το παίζουν πατριώτε και δεξιέ μισθέ έτσι εξισουραμίστηκαν, κατρεφίλε για να πλώ. Πρόνοιγο τοροφόρο, Μπράβο, ωραίο, Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ μαγιά, πολύ πετυχημένο. Αυτός ο Ερντογάν, εκτός από απομονωμένος, δεν είναι και πάρα πολύ μαλάκας. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι απομονωμένο Μαλάκα. Πάνε μαζί αυτά, δεν έχει ασυμβίβαστο. Πακέτο. Αυτό μα έλεγε πάντα, ζητούσε αποστρατικοποίηση των νησιών μα κτλ. Και ήρθαμε εμεί και την κάναμε από μόνοι μα την αποστρατικοποίηση. Μα πόσο Μαλάκα είναι ο Μαλάκα. Και να δει που θα βγει μια μέρα και θα πει. Σα πήραμε, σα πήραμε. Το κάστελ οριζό και θα βγαίνει ο οικονόμο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί είναι και πολύ. Και θα λέει: Σιγά, ήταν παλαιωμένο, δεν το θέλαμε. Εμεί κρατήσαμε τη Μήκονο που είναι πιο σύγχρονη και. Έχει πάνω και την πατούλα να είχαμε, παλικότσα τον πιάσαμε. Ναι, <συλίξε> Αποστολή, Επειδή χάζευα έτσι τα γεγονότα τι τελευταίε μέρε, ρε παιδάκι Με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Χάζευα που γράφαν όλοι ότι στην Ελλάδα έχει χούντα και στην Ελλάδα έχει χούντα. Και χτε χάζευα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είχε η Τότσι για το Λουκασέγκο. Και το πώ κατέληξε ο Λουκασέγκο το 2020 με 80% δημοκρατικά από τι εκλογέ. Δεν έχουμε χούντα ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά αν σκεφτεί ότι κάποιοι άνθρωποι όπω ο Λουκασέγκο, ρε παιδάκι μου, αγαπούσε πάντα την εικόνα και όχι την ουσία. Ξέρει ότι ένα από τα πιο ωραία που έχει κάνει. Ήταν να φέρει το σιγκάλ και να τον τασει ένα καρότο στο στόμα για να δείξει ότι όλοι τον αγαπάνε. Κάτι όπω κάποιοι δικοί μα πέρανε κάποιους και λέγανε ότι την κόμενο είσαι δικέ μου και πόσο πολύ σε αγαπάμε και όλα αυτά. Ε, ο Λουκασέκο κατέληξε με 80% ψήφου, κάτι που αποδείχθηκε ότι έχει γίνει νοθεία. Και επειδή και τώρα τελευταία βλέπουμε ότι ξέρει, δεν μα ενδιαφέρει στι εκλογέ, αν όντω κάποιο έχει κερδίσει, αλλά αν μα συμφέρει, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε δημοκρατία ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να και προς ένα πιο μη δημοκρατικό πολίτευμα σε μια χώρα απλά εντάξει Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο τύπο είναι πολύ μπροστά, αλλά. Από πού τηλεφωνεί. Από, από καλαμάτα. Γράψε το τώρα. Δηλαδή, μην τα βλέπει τα δοκιμάτια. Σε χαλάνε, δεν βλέπει. Ξέρει τι. Πόσα ε... προϊόντα έχει καλαμάτα. Στην πόλη μου στην πόλη μου, έχω δει άνθρωπο όπου έχει ακόμα τι φωτογραφίε του Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Σε πόλη, στο... παιδί μου, πήγαινε σε όλο τον ομό <laughs> να δει. Αν θε να κάνει άλμπουμ φωτογραφικό του Βασιλιά και τη Βασίλισσα, θα πα στην Νότια Πελοπόννησο. Είναι όμορφα όμω. Είναι όμορφα. Το ξέρω, το ξέρω. Επειδή γι' τα προϊόντα που σούπα, γι' αυτό το βλέπετε όμορφα. <smart> I'm <noise> sorry.